Το ίδιο. Βασίλισ και ζωής χωρηγός, και σκήνωσον, ημήν, και σαβάσεις, και και την επόμενη εβδομάδα. Είναι Δευτέρ, δεν θα έχουμε ομιλία την επόμενη Δευτέρα. Λοιπόν, ήταν η τελευταία Κυριακή πριν τη Σαρακοστή και σαν εφόδιο για αυτήν την πνευματική πορεία η Εκκλησία μας έθεσε την Ευαγγελική περικοπή που μιλεί για την κρίση, για τον τρόπο που θα κρυθούμε. Και αναφέρεται στο Ευαγγέλιο αυτό στον, στην περικοπή αυτή ότι ο, ο, ο τρόπος που θα κριθούμε είναι η αγάπη. Η αγάπη η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία γενικότερα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί το Θεέ Εκκλησία μας σε αυτήν την περίοδο γιατί, σαν να μας λέει, θα ξεκινήσει η άσκηση ε, αυτή η άσκηση της νηστείας, της πνευματικής προσπάθειας δεν έχει αξία, δεν έχει νόημα αν δεν συνδέεται με την ε, φιλανθρωπία δηλαδή την ευσπλαχνία Δηλαδή, να συνδεθεί η άσκησή μας μέσω του ανθρώπου. Παλιότερα η ήταν συνδεδεμένη και πρακτικά. Δηλαδή, τρώγανε λιγότερες ποσότητες, ξοδεύανε λιγότερα και αυτά τα χρηματα τα στη φιλανθρωπία. <coughs> Τέλος πάντων, ε, αυτό μας παραπέμπει σε αυτό το γνωστή ότι η άσκηση που δεν συνοδεύεται με την φιλανθρωπία δεν έχει αξία και η φιλανθρωπία, ασφαλώς, είναι μια γενικότερη έννοια δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλική βοήθεια αλλά κυρίως έχει να κάνει με την εσωτερική κατάσταση που εκφράζει μια διάθεση και ένα ήθος έναντι των άλλων. Έχει να κάνει με την συμπάσχουσα καρδία αυτή που συμμετέχει στην δυσκολία του ανθρώπου που νοιάζεται για τον δυσκολεμένο άνθρωπο. Τι γίνεται όμως, για να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να μας αφορεί, αφορά πρακτικά και καθημερινά. Θα δούμε και ένα κείμενο του Αγίου Ανή Χρυσοστόμου έναν λόγο του που αναφέρει περισσότερα. Αυτό που όμω είναι ανάγκη να έχουμε υπόψη μας ε, είναι ότι δεν ορίζεται η αληθινή φιλανθρωπία ως πραγματική φιλανθρωπία αν δεν είναι νιάξιμο και για τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που δεν είναι φιλάνθρωπος για τον εαυτό του, που δεν εκτίμα τον εαυτό του, δεν σέβεται την καρδιά του, δεν καθαρίζει την καρδιά του, δεν μπορεί να έχει αληθινή φιλανθρωπία για τον άλλον Πρέπει να μας γεννά διάφορες υποψίες για το αν είναι πραγματική φιλανθρωπία που εκφράζεται σε άλλους. Όπως επίσης ε, όταν ζεις ένα ψέμα, δηλαδή απατάς την καρδιά σου, κοροδεύεις την καρδιά σου για το ποια είναι η κατάστασή της, ποια είναι η πραγματική της ανάγκη, δεν μπορείς να γνωρίζεις την πραγματική ανάγκη του άλλου, για να την ικανοποιήσει για να τη θεραπεύσεις. Ο άλλος καθρεφτίζει τη δική μας κατάσταση. Αν λοιπόν την καρδιά μου δεν την εκτιμώ, δεν την σέβομαι, τότε δεν θα εκτιμώ βαθιά και την καρδιά του άλλου ανθρώπου, την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, αλλά η φιλανθρωπία μου τότε έχει άλλου αλότριους, ύποπτου σκοπούς και στόχους. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζω την δική μου αδυναμία, τη δική μου δυσκολία για να προσεγγίζω ορθώς και την αδυναμία του άλλου. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι δεν είσαι αληθινά φιλάνθρωπο όταν είσαι εμπαθής με τους ανώτερους και ανταγωνιστικός με τους ισότιμους. Δεν οι φιλανθρωπές δε βριστούν που είναι σε κατώτερη κατάσταση από εμάς και εκεί τους χρησιμοποιούμε για να επενδύουμε ψυχολογικά, συναισθηματικά, υπαρξιακά, ότι είμαστε καλοί και ικανοποιούμε το στόχο μας. Αυτή η διάθεση, αυτή η κατάσταση κρίνεται ως ορθή, κρίνεται ως υγιής, εάν δεν έχουμε εμπαθή διάθεση σε αυτούς που είναι ανώτερος, ανώτεροι μας κατά τον οποιοδήποτε τρόπο ή όταν είμαστε ανταγωνιστικοί με τους ισότιμους. Δηλαδή αν θέλουμε να μελετήσουμε, να δούμε τις συνεργειές μας, πότε κρύβουν πραγματικό ήθος αγάπης και φιλανθρωπίας, από αυτό θα κρυθεί. Αν είναι μια γενικότερη διάθεση προς όλους. Αν δω κάποιον υψηλά ιστάμενο, σε μία θέση κοινωνική, σε μία κατάσταση πνευματική, σε μία χαρισματική κατάσταση. Και αυτό μου γεννάει μία ζηλεία, έναν ανταγωνισμό, μία εμπαθή διάθεση. Αυτό δεν μπορεί να οριστεί. Δηλαδή, δεν μπορώ ότι στη μία περίπτωση να είμαι τέτοιο και στην άλλη να εκφράζω αγάπη προ κάποιου. Μάλλον σε αυτή την περίπτωση, την εμπαθή μου είναι χρήσιμη άλλη για να αποδεικνύω ότι δεν είμαι τόσο εμπαθή και να δείχνω και μία ανωτερότητα. Γι' αυτό και ο ζήλο, καμιά φορά, τη φιλανθρωπία μπορεί να κρυβεί προβληματική κατάσταση. Δεν μπορεί επίση από τη μια να λε ότι είμαι φιλάνθρωπο ελεήμων και με του δικού μου ανθρώπου, τον σύντροφό μου, του φίλου μου, του αδελφού μου είμαι ανταγωνιστικό. Έχω συγκρουσιακή διάθεση και προσπαθώ να έχω το πάνω χέρι. Αυτά είναι ύποπτα πράγματα. Κάτι συμβαίνει. Επομένω, στην πνευματική πορεία δεν κρίνουν τα πράγματα εξωτερικά. Ο κόσμος εύκολα μπορεί να τα κρίνει. Έχει κάποια ποσο... ποσοτικά μεγέθη αντικειμενικά που σου λέει έκανες αυτή τη φινόντροπη συντάξη, είδες συντάξει τον, τον άλλων τον επισκέφτηκες στην συντάξη. Στην πνευματική ζωή τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Α... Πολλές φορές είναι τελείως αντίθετα από αυτό που δείχνει η εικόνα των πραγμάτων. Να δούμε και δύο-τρία πράγματα και μετά να μπούμε στην ουσία του θέματος πώς τονίζει την έννοια της φιλάνθρωπη καρδιάς ο Άγιος Ιάννη ο Χρυσόστομος Που είναι εκπληκτική προσέγγιση του, που μάλιστα είναι έξω από την ηθική που έχουμε εμεί, την ηθική αντίληψη που έχουμε εμείς συνήθως. Η γνώση λοιπόν του εαυτού μα. Η υπαρξιακή γνώση που σημαίνει ποια είναι η θέση μου στο γεγονός της ζωής. Η υπαρξιακή γνώση είναι αυτή. Ποια είναι η θέση της υπαρξής μου, του προσώπου μου στο γεγονός της ζωής. Ποια είναι η θέση του. Λοιπόν, αυτή η γνώση, αυτή της θέσεως, μας οδηγεί στο να μαλακώσει η καρδιά μας. Να βγαίνουμε από εντάσει και από συγκρούσεις. Η σύγκρουση, η ένταση γεννάται από μια μονοπλευρη διάσταση της έννοια της ζωής που έχει να κάνει με, μια, με κάποια κοσμικά δεδομένα ενό μέτρου ηθικής συγκεκριμένου και ενό μέτρου δικαίου συγκεκριμένου που δεν μπορεί να βγει παραπέρα και να δει τι κρύβεται. Όταν όμως εγώ γνωρίζω το μέτρο μου το προσωπικό γνωρίζω ποια είναι η θέση μου στο γεγονός της ζωής και καταλαβαίνω ότι είμαστε τελείως απρόβλεπτοι Έχουμε πολλές ρίζες άλλες από αυτές που φαίνονται Και έχουμε πολλές δυσκολίες Και δεν είναι τόσο πολύ αυτό που φαίνεται Αλλά αυτό που δεν φαίνεται Και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό Έχουμε, το, έχ, το έχουμε αισθανθεί αυτό το γεγονός Και δεν είναι μόνο η φωτογραφία μας που φαίνεται Στα μάτια των άλλων ή τη δική μας Αλλά είναι άλλα πράγματα Αυτό μας γεννά μια άλλη ευαισθησία και αντίληψη πραγμάτων Εάν περιορίσουμε τον εαυτό μας στα φαινόμενα και ορίζουμε τον εαυτό μου ότι είμαι αυτός που έκανα αυτό και αυτό και αυτό και δεν εξετάζω τους λόγους που κάνω κάτι δεν βλέπω την καρδιά μου σε ποια κατάσταση είναι, δεν βλέπω την πτώση μου, δεν βλέπω την αδυναμία μου δεν την ψηλαφώ στην πραγμα... και δεν έχω εντιμότητα με τον εαυτό μου δεν έχω τις δυνατότητες να προσεγγίσω τον άλλον πραγματικά αγαπητικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλον, είναι αδύνατο. Κατανόω τον άλλο, στο βαθμό μου κατανόω τον εαυτό μου. Αν εγώ καταλάβω το βάθος της πτώσης μου, της αναπηρίας μου, του κενού μου και πασχίζω σε αυτό, συντρίβομαι σε αυτό, αυτό μου γεννά αντιληπτική ικανότητα. Ο άνθρωπο, η ζωή μας πάση από κάτι. Είμαστε επίπεδοι. Ο πολιτισμός είναι επίπεδος. Δεν έχει δυνατότητε εμβάθυνσης. Είναι ένας επίπεδος πολιτισμός, κουμπιούτερ είναι. Δεν μπορεί να αντιληφθεί άλλα πράγματα. Και έτσι δεν υπάρχει η ευαισθησία αυτή και η συναντήληψη να δω τον άνθρωπο στις πραγματικές του διαστάσεις και δυνατότητες. Γι' αυτό είναι σκληρός ο άνθρωπος σήμερα. Η αντίληψη του είναι περιορισμένη σε κάποιες έννοιες δικαίου που είναι δύο-τρία πραγματάκια αντικειμενικά. Όμως η πνευματική διάσταση έχει να κάνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Εάν καταλάβω την αδυναμία μου, καταλάβω τα κενά μου, συντρίβομαι σε αυτά, δεν μπορώ παρά να είμαι φιλάνθρωπος. Που φιλάνθρωπος σημαίνει τι, όχι μια αμνίστευση του οποιοδήποτε κακού συμβαίνει, αλλά με διαφέρει πραγματικά η καρδιά του άλλου ανθρώπου και προσπαθώ να δω πίσω από αυτό τι υπάρχει και δεν φαίνεται. Όταν γνωρίζω εγώ ότι είμαι χάλια ότι είμαι κενός ότι είμαι μετέωρος και με συντρίβει αυτό δεν έχω μούτρα και διάθεση να αρχίζω να φιλοσοφώ και να κρίνω τον άλλον άνθρωπο μου είναι δύνατο Αν όμως βλέπω τον εαυτό μου σε ένα πλαίσιο τι λέει ο άλλος για μένα μόνο, βλέπει μόνο αυτό που φαίνεται και ζω μια ψευδέση μέσα σε μια καθημερινή διασύνη Έκανα αυτό, έκανα το άλλο, έκανα το παράλλο και τρέχω καθημερινά χωρί να σκέψω λίγο εδώ μέσα μου τι γίνεται. Και, και έχω μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μου που γίνεται βεβαιότητα, τότε ασφαλώς έτσι θα δω και τον άλλον. Θα είμαι σκληρό με τον άλλον, δηλαδή δεν θα του βγάλω στην επιφάνεια τι δυνατότητε που έχει. Δεν θα μπορώ να ερμηνεύσω το αρνητικό του, το κακό που έχει. Όχι για να τον κρίνω, αλλά να του πω ξέρει αυτό, οφείλεται σε αυτό, αλλά έχει και αυτή τη δυνατότητα. Εμείς τι κάνουμε, είναι κακός ή καλός ο άλλος, τελείωσε. Γιατί έτσι βλέπουμε και τον εαυτό μας. <κυρίζει> και επειδή δεν αντέχουμε ότι είμαστε κακοί, δούμε και μια ψευδέση του ποιοι είμαστε, μια ψεύτικη εικόνα που πλασάρουμε στον εαυτό μας και στον άλλον. Αν όμω, ξέρω τι μου γίνεται τότε, δεν με ενδιαφέρει να κρίνω τον άλλον. Αν είμαι ένα πονεμένος άνθρωπος όχι πονεμένος μόνο με την έννοια ότι έχω οικονομικές δυσκολίες έχω οι στη διαπροσωπική μου επικοινωνία ή αρρώστιες ή θανάτους αλλά κάτι πιο ισχυρό ότι έχω πόνο στην αναζήτηση έχω πόνο στην αναζήτηση της αλήθειας αυτό το πράγμα λοιπόν με κάνει να μην, επειδή όταν κάποιος Αγωνιά για την αλήθεια. Έχει πόνο για την αλήθεια. Δεν τον νοιάζει ποιοι είναι καλοί και κακοί, ούτε τον νοιάζει αν είναι καλύτερος από τον άλλον ή χειρότερος από τον άλλον, κι ούτε χαίρεται με την κόλαση κάποιων. Αλλά ένα χαρακτηριστικό της αλήθειας είναι η καθολικότητα, είναι η οικουμενικότητα πάντα άνθρωπου. Θέλω να Δηλαδή. Η ορθόδοξη προσέγγιση τη αναζήτηση αλήθεια έχει να κάνει με πιο γεγονό. Ότι η αναζήτηση αυτή δεν είναι αναζήτηση τη αλήθεια μου, αλλά τη αλήθεια των πάντων. Αναζήτηση όλου του κόσμου. Όταν κάποιο ασκητή Ορθόδοξο, ένα χριστιανό Ορθόδοξο, ασκείται, η άσκησή του δεν είναι άσκηση δική του, είναι όλου του κόσμου. Όλοι τη οικομένη. Δηλαδή το ερώτημα στο οποίο αγωνιά ο ίδιο και το φέρει μπροστά του στη σχέση με τον Θεό, είναι ερώτημα όλου του κόσμου. Και δεν θα απαντηθεί μόνο για αυτόν, θα απαντηθεί για όλο τον κόσμο. Ο οποίο κάποιο γίνεται γιατρό και τι κάνει, μελετά την ιατρική για να ξέρει για τον εαυτό του, δεν ξέρει για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο είναι διακονήσει. Λοιπόν, και η αναζήτηση αλήθεια είναι διακονή όλου του κόσμου. Όπω η αμαρτία προσβάλλει του πάντε, η δική μου αμαρτία είναι αμαρτία που μολύνει όλη την οικουμένη. Έτσι η αλήθεια, η αναζήτηση, μετά είναι αναζήτηση όλου του κόσμου. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, εκ των πραγμάτων, αν υπάρχει έδια προσέγγιση, αποκτει ο μια ευαισθησία. Και δεν τον ενδιαφέρει να κρίνει τον άλλον, αλλά να δει τις δυνατότητες που έχει ο άλλος και να του δώσει τέτοιων λόγων ζωής που να μπορεί να ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το ήθος, το ορθόδοξο είδος, απέχει πάρα πολύ από την ηθική του κόσμου που λέει αυτός είναι στραβός, αυτός είναι καλός, τέλειος. Είναι τελειωμένα πράγματα. Δεν υπάρχουν τελειωμένα πράγματα. Και αυτό ακριβώς το κάνει έτσι ο Θεός που να αποκτήσει καινόμενη ζωή μας. Αυτό που είναι σύμπτωμα ε, πνευματικής άγνοιας είναι η σκληροκαρδία. Όταν λοιπόν είμαι αυστηρός με τον άλλον συγκρούομαι και εχθρεύομαι τον άλλον αυτό είναι σύμπτωμα πνευματικής άγνοιας αυτού του γειμονότος. Όταν λοιπόν εσύ τώρα και όλοι έχουμε τέτοια ερωτήματα, μη δουλεύουμε τον εαυτό μας απλώς το σύστημά μας, το σύστημα του κόσμου το σύστημα α, όπου φτιάξαμε έρχεται να μας κρύψει αυτό το πραγματικό. Όλοι εδώ όσοι είμαστε ένα ερώτημα. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Εάν δεν το έχουμε, είμαστε ζώα. Και αυτή, όσοι είναι ο ζώδης τρόπος ζωής, να απασχολώ τον εαυτό μου ότι ξέρεις έχω αυτή τη δουλειά, πρέπει να παντρευτώ ή πρέπει να αποκατασύζω τα παιδιά μου, πρέπει να δω τι γίνεται με τη δουλειά μου, με την υγεία μου και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι σκηνικά που δημιουργούμε για να μην δούμε το ερώτημα αυτό που απασχολεί όλους μας και γεννούμε θα ζώα όταν λοιπόν στείνουμε ένα ψεύτικο σενάριο και ένα ζωή από αυτό που πραγματικά είναι, εκεί φτιάχνουμε ο καθένας τα σπιτάκια του και παίζουμε κλέφτες καστινόμοι για να προσπαθούμε ο ένας να δείξει στον όλο τι κάτι είναι και αυτό γεννά την έχθρα ζούμε σε ψεύτικη κατάσταση όταν όμως και αυτό είναι ο αλησινός άνθρωπος, ο έντιμος άνθρωπος, ο μετανόνα άνθρωπος είναι αυτός που φέρει στην επιφάνεια αυτό το ερώτημα και τον τρώει και του γίνεται λόγος ύπαρξης και σκοπός ζωής αυτή η σχέση με τον Θεό να του δοθεί πιστική απάντηση, πιστική απάντηση όχι του νου αλλά αν υπάρχει τέτοια συνάντηση με τον Θεό, με την αλήθεια που τον ελευθερώνει και τον αναπαύει. Μόνο τότε θα ησυχάσει. Είναι αυτή η στάση Του σημείου του Θεοδόχου Που είναι στάση ζωής Ζούσε με αυτό τον καημό Να πιάσει τα χέρια του Μεσσία Και όταν συνάντησε τον Χριστό Είπε να πολύ ο δύσου δέσποτα Εκεί τελειώνουν όλα Εμάς αλλού τελειώνουν όλα Και εκεί τα χάνουμε Και εκεί πελαγώνουμε Αν λοιπόν θέσουμε αυτός Κριτήριος ζωής τότε αυτό διαμορφώνει κι άλλη κατάσταση μέσα μας. Άλλο ήθος. Άλλο να είσαι φιλάνθρωπος γιατί έτσι πρέπει να είσαι και άλλο να είσαι φιλάνθρωπος γιατί έχεις διαλυθεί μέσα σου. Άλλο να είσαι φιλάνθρωπος γιατί πρέπει ο καλός χρηστανός να αγαπά τόσυγους το του και άλλο γιατί αυτή η αναζήτηση σε συνέτριψε. Άλλο να είσαι καλός άνθρωπος και, και, και να είσαι ε, συγχωρητικό με τους άλλους γιατί έτσι πρέπει να είσαι κι άλλο να είσαι συγχωρητή γιατί ξέρεις και στην πτώση σου. Αλλιώς διδάσκει αυτός που τα άμαθε από τα βιβλία και αλλιώς αυτός που την έπαθε. Αν δεν πάσχουμε τα θεία, αν δεν πάσχουμε και δεν συμμετέχουμε στην πραγματικότητα της πτώσης μας, τότε γεννιέται κι άλλη κατάσταση προς τους άλλους. Να δούμε λοιπόν... Τι λέει ο Άγιος Χριστός; για να τα δούμε πιο απλά γιατί εμείς τα λέμε μπερδεμένα Ο Άγιος Χρυσόστομος σ' έναν του λόγο αναφέρεται για την μετάνοια κάνει μια εισαγωγή και στη συνέχεια λέει πως οφείλουμε να προσεγγίσουμε με τους άλλους λέει λοιπόν Για ποιον λόγο, λοιπόν ο λόγος να σε επέσμου και δεν δείχνει την ίδια φροντίδα για την ψυχή όσοι ημέριμ να έχεις για τη σάρκα σου γιατί όταν αυτή βρίσκεται σε κακή κατάσταση και χρήματα ξοδεύεις έστω και αν πρέπει να τα δανειστείς όλα τα διαθέτες και τα δαπανάς και στου ιατρούς και αν ακόμα θελήσουν να σε εγχειρήσουν είτε να σε καυτηριάσουν με μεγάλη προθυμία προσφέρει στο σώμα σου να κάνουν αυτό που θέλουν όταν όμως η ψυχή έχει πηγές από σκουλίκια δεν έρχεσαι να ακούσεις πες μου το λόγο που καθαρίζει το σάπισμα τη στιγμή που ούτε χρήματα θα πληρώσεις ούτε, ούτε τόσο μεγάλο πόνο θα υποφέρεις αλλά παρέδεσαι στον εαυτό σου στην ολοκληρωτική καταστροφή και πως θα θεωρηθούν αυτά άξια για συγγνώμη γιατί αν έλεγα αναφέρει εδώ την ότι, ότι αδιαφορία που δείχνουμε για την πνευματική μας κατάσταση και προτρέπει την ίδια φροντίδα που δείχνουμε για το σώμα μας, να δείχνουμε για την ψυχή μας. Και λέει, γιατί αν έλεγα ο πλεονέκτης, ο άρπαγας, ο πόρνος, ο μοιχός, να μην έρχονται στην εκκλησία, ακόμη και τότε δεν θα υπήρχε καμιά δικαιολογία. Γιατί έπρεπε να καθαριστούν και να έρχονται. Τώρα όμως, ό,τι αυτό λέγω, αλλά είτε πορνεύσεις είτε μοιχεύσεις είτε αρπάζεις είτε είσαι πλεονέκτη, έλα στην Εκκλησία για να μάθεις να μην κάνεις πια τέτοια Όλους τους τραβώ και τους προσελκύω και άπλωσα παντού τα δίκτυα του Λόγου επιθυμώντας να ψαρέψω εδώ όχι τους υγιείς αλλά τους αρρώστους Εδώ είναι ένα δείγμα ο Χρυσόστωνος μου μεταφέρει τι είναι Εκκλησία είναι θεραπευτήριο δεν είναι δικαστήριο ούτε ένα χώρο που μαζεύονται όλοι άγιοι όλοι ηθικοί αλλά όλοι άρρωστοι όλοι τραυματισμένοι και ερχόμαστε όχι για να δικαιολογήσουμε το τραύμα μας αλλά για να τον εννοήσουμε αυτά τα λέω κάθε μέρα έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα. εδώ αρχίζει το ψητό γιατί και εγώ που θεραπεύω έχω ανάγκη από φάρμακα ο δάσκαλο του κόσμου λέει έλα εσύ ο άρρωστος να σε κάμω καλά εγώ που είμαι ικανό και υγιής. Έλα ο ανήθικος να σε φτιάξω καλά γιατί έχω την ηθική εγώ στα χέρια μου. Ο Άγιος Χριστός Βασιστόμος εκκλησιαστικοποιεί το γεγονός της μετανοίας και ταυτίζει τον εαυτό του με τον ασθενή, με τον αμαρτωλό. Γίνεται το αδελφό του και λέει έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα γιατί κι εγώ που θεραπεύω έχω ανάγκη από φάρμακα. Εάν αυτό γίνει συνείδηση... Ότι ο πατέρας, σε σχέση με τα παιδιά του πρέπει να έχει γνώση ότι και αυτό είναι άρουστος. Ή Εάν κρίνω τον άλλον και τον ελέγχω, αυτό ο τρόπος που τον κρίνω, τον ελέγχω, δείχνει και την κατάστασή μου. Η οργή που δεν είναι τόσο εξωτερικό γεγονός, άλλο να φωνάζει και άλλο να οργίζεις την καρδιά σου γιατί μπορεί να οργίζεσαι εξωτερικά και η καρδιά σου να είναι ειρηνική και μπορεί να είσαι ειρηνικό εξωτερικά και μέσα σου να τρώγεσαι και να κρύβεται μια υποκρισία. Μιλούμε για την εσωτερική κατάσταση όπου όταν οργίζεσαι δεν αμαρτάνεις, δηλαδή διαφυλάσεις την ειρηνική καρδιά σου. Και αυτό δεν είναι μια τεχνική ότι συγκρατώ το θυμικό μου μέρος, την ψυγική μου λειτουργία, μπορώ και έχω μια αυτοσυγκράτηση αλλά έχει να κάνει με τη συνείδηση ότι και εγώ είμαι άρρωστο. Είμαι πατέρα, είμαι μάνα, αλλά και έχω φροντίδα για τον παιδιό μου. Μην ξεγελιέσει επειδή είσαι υπεύθυνο σε κάποιον ω μεγαλύτερο, ότι εσύ είσαι έξω από το πρόβλημα, έξω από το λάθο. Είτε είσαι παπά, είτε είσαι πνευματικό, είτε είσαι γέροντη, είτε είσαι δεσπότη, οτιδήποτε άλλο. Και εσύ είσαι άνθρωπος και είσαι στο πρόβλημα. αλλά δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση κι εμεί κηρύττοντας ή διακονώντας τους άλλους βγαίνουμε έξω από το πρόβλημα γιατί έχουμε αυτή την ψευδέστηση όταν κάποιο μιλά αυτό δεν τα κάνει μπορεί να κάνει χειρότερα πρέπει να έχουμε τη συνέστηση του ποιοι είμαστε λέει λοιπόν ο Άγιος έλα και θεραπεύσου μαζί με μένα γιατί και εγώ που θεραπεύω χανά και από φάρμακα αφού είμαι άνθρωπος και υπόκειμε τα ίδια με σένα πάθη και έχω ανάγκη από λόγια, εκείνα που χαληναγωγούν τον άτακτο δεσμό. Δέστε ταπείνωση. Αν θέλετε ένα πρόβλημα που είναι στην εκκλησία μας σήμερα είναι ότι εξαιτίας μιας λαθεμένης προσέγγισης των βίων των Αγίων νόμιζαμε ότι ο Άγιος είναι ένας υπεράνθρωπος. Όπως κάπου διαβάζαμε εκείνα τα, τα, τα, τα, τα... που τα και θαυμάζαμε. Τέτοια εντύπωση έχουμε ότι είναι ο Άγιος. Και η Εκκλησία έφτιαξε έχει τέτοιον λόγο που δεν έχει επικριντρωθεί στην έννοια της μετάνοιας αλλά σε έναν υπεράνθρωπο που δεν έχει πιθανόν απτώσεως και αμαρτίας. Και έτσι και ο κόσμος προσεγγίζει με έναν φόβο τους ανθρώπους της Εκκλησίας τους ποιμένες και την ίδια την Εκκλησία και με μια αυστηρή κριτική διάθεση όταν δεν ικανοποιηθούν αυτά που έχει στο μυαλό του γιατί όταν ακούσει ο άλλος ότι ο είναι πάνω από αυτόν και πάνω από τον κίνδυνο της πτώσης μαζεύεται, τρομάζει, δημιουργείται μια απόσταση δημιουργείται μια αίσθηση έντονου ελέγχου και ενοχής και δεν ανοίγεται η καρδιά του ανθρώπου και νιώθει καταπιεσμένος και αν δοθεί καμιά φορμή ξεσπάει μόλι την ορμή να πει εσύ είσαι που μας, που μας τα έλεγες. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πληρώνει αυτό το λάθος της. Ότι διότι σε έναν παραχαραγμένο θεό και μια λαθεμένη προσέγγιση της έννοιας της αρετής. Αν όμως συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι και ο ποιμένας είναι ένας ταλέπρος άνθρωπος που αγωνίζεται και συμμετέχει στον αγώνα μας και στο πάθος μας υπάρχει άλλη φιλανθρωπία. Άλλη διάθεση, άλλο άνοιγμα ούτε παίρνω λέει μια ζωή χωρίς φροντίδες και ήσυχη και ατάραχη αλλά έχω και εγώ θορύβους επιθυμίες και ταραχές κυμάτων και γιατί πρέπει να μιλώ για μένα και για τον Τάδε όταν και ο Παύλος που άγγιξε τους ουρανούς είχε ανάγκη και αυτός από πολλή θεραπεία Και αυτό ακριβώς μας το έκανε φανερό ότι δηλαδή είχε ανάγκη κι ούτε αυτός περνούσε μια ζωή χωρίς φροντίδες αλλά είχε πολλούς αγώνες Γι' αυτό και έλεγε σκληραγωγώ το σώμα μου και το μεταχειρίζουμε σαν δούλο μήπως ενώ κήρυξα σε άλλου, εγώ ο ίδιος γίνομαι ανάξιος. Σκληραγωγώ, σκληραγωγούσε αυτό που ήθελε να επαναστατήσει και υποδούλωνε αυτό που ήθελε να παρεκτραπεί. Γι' αυτό και συμβουλεύοντας άλλους έλεγε όποιος νομίζει πως στέκεται ας προσέχει μήπω πέσει. Αυτό ο λόγο να κρατήσουμε μέσα μα είναι πολύ δυνατό λόγο. Τι λέει, Ο δοκό αισθάνε, βλεπέ το μη πέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν κρίνεις τον άλλο, ας σιγοψηθίζει μέσα μα αυτή η φωνή, σαν προσευχή. Ο δοκό αισθάνε, βλεπέ το μη πέσει. Αυτό που σου που νομίζει ότι είναι ο ουθιός, να βλέπει μην πέσει. Αν είναι έτσι, τότε πώ να κρίνει τον άλλο. Γιατί σήμερα αυτό μπορεί, αύριο εγώ. Αν όμω εγώ κρίνω τον άλλο, με μια σταθερότητα σημαίνει εγώ είμαι έξω από το πρόβλημα και ποτέ δεν πέφτω. Εδώ θα πέσω διπλά και δεκαπλά από τον άλλο. Όταν λοιπόν μα έρχεται μια διάθεση συγκρουσιακή, κατακριτική, επιθετική, απορριπτική, να έχουμε αυτό κατά νου. Ο πνευματικό νόμο αυτό ισχύει. Ο δοκόν εστάνε, βλέπετε με πέσει. Όποιο νομίζει πω θέλει, κοιτά, προσέχει μήπω πέσει. Πιά το ότι στη δημοτική είναι πιο εύκολο. Όποιος νομίζει πως στέκεται, ά προσέχει μήπω πέσει Αν όμως ο Παύλος δεν απολάβανε γαλήνη Αλλά σαν αυτούς που ταξιδεύουν στο πέλαγος Έβλεπε από να σηκώνονται πολλά κύματα Ποιος θα τολμήσει να πει ότι δεν έχει ανάγκη από διόρθωση Και θεραπεία και παντοτινή εγρήγορση Έλα λοιπόν για να θεραπευτείς Μαζί με μένα το διδάσκαλο Και αν είσαι υγιής, γι' αυτό να έρχεσαι για να γίνεις υγιέστερος γιατί ο λόγος και αυτούς που έχουν νοσήματα τους θεραπεύει από την αρρώστια και αυτούς που δεν έχουν τους καθιστά φαλέστερους επειδή διορθώνει όσα έγιναν και προφυλάγια πόσα δεν συνέβηκαν ακόμα και αν δεν έχεις αυτό το αμάρτημα έχεις όμως άλλο ποιος μπορεί να καυχηθεί πως έχει αγνή την καρδιά του ή μπορεί να πει με θάρρος πως είναι καθαρός από αμαρτία Λέγεται παροιμίες. τις παροιμίες τι γαρκα αυχήσεται αγνήν έχει καρδίαν Ή τι σπαρισιάσεται καθαρός είναι από αμαρτίας Αυτό το έχουμε και αυτό η υπόψη παρισιάσετε ποιοι είναι οι πνευματικοί λόγοι Αυτοί οι πνευματικοί λόγοι ανατρέπουν την ηθική του κόσμου Η ηθική του κόσμου αν είχε αυτή την, την ηθική, αυτόν τον λόγο θα ήταν διαφορετική γιατί δεν θα έκρινε κανέναν, θα είχε διάθεση να θεραπεύσει τους πάντες. Μην τραπείς λοιπόν να έρθεις γιατί αμάρτησες, αλλά γι' αυτό ακριβώς να έρθεις. Γιατί κανείς δεν λέει επειδή έχω πληγή, δεν αναζητώ των ιατρών και ούτε δέχομαι το φάρμακο. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πιο πολύ είναι αναγκαίο να ζητάει τους ιατρούς και τη δύναμη των φαρμάκων. Και συνεχίζει μετά και λέει για ποιον λόγο συγχωρούμε. Γνωρίζουμε βέβαια και εμείς να συγχωρούμε. Για ποιο λόγο. Επειδή και ήδη είμαστε υπεύθυνοι για άλλα αμαρτήματα. Λοιπόν, αυτό ανατρέπει τη σκληρότητα. Λέει, Δεν το συγχωρώ. Δεν την συγχωρώ. Γιατί. Γιατί. Μου κάνει αυτό. Αυτό μπορεί κοσμικά να μας δικαιώνει. Γιατί αν πάρουμε τη μεζούρα και φουνάξουμε την κοσμική δικαιοσύνη να πει τι έτσι είναι. Αλλά υπάρχει και άλλη δικαιοσύνη πνευματική. Που έχει να κάνει με τι επιλογή έχουμε. Επιλέγουμε την κοσμική δικαιοσύνη να δικαιωθούμε ότι εμένα είναι πέντε και το άλλο είναι τρία και άρα είμαι παραπάνω. Δεν είναι έτσι. Η, κοσμική, η πνευματική δικαιοσύνη είναι διαφορετική. Γιατί εμείς συγχωρούμε επειδή και ήδη είμαστε υπεύθυνοι για άλλα αμαρτήματα. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Στο βαθμό λοιπόν είναι αυτό που είμαστε και στην αρχή, το γνωρίζουμε αυτό και γνωρίζουμε την πτώση μας, μας βίνει και ανάλογη διάθεση προς τους άλλους. Η σκληροκαρδία καμιά φορά στηρίζεται στο γεγονός ότι νομίζω ότι εμείς είμαστε εντάξει. Δεν αμάρτησα αλήθεια αυτό. αμάρτησε κάτι άλλο. Δεν φταίω γι' αυτό. Μπορεί να φταίω για κάποιον άλλο. Αλλά και πουθενά να, φταίω, να μην φταίω έχω κενό μέσα μου. Έχω θλίψει μέσα μου. Έχω στενοχώρια μέσα μου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός δεν μας έδωσε... Ακούστε τι λέει εδώ ο Άγιος Βιστόστοπος. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός... Δεν μας έδωσε διδασκάλους τους αγγέλους ούτε τον Γαβριήλ τον κατέβασε από τον ουρανό και τον όρισε να προστατεύει τα πρόβατά του αλλά από το ίδιο το πίμνιο παίρνει και κάνει ποιμένες Από τα ίδια τα πρόβατα κάνει τον ποιμένα για να είναι συγχωρητικός τους αρχωμένους και κατανοώντας την αδυναμία του να μην υπερηφανεύεται σε αυτούς που ποιμένει αλλά να έχει χαλινάρι και αφορμή για ταπεινοφροσύνη τη δική του συνείδηση. Όταν λοιπόν είσαι άνθρωπο και γνωρίζει τη δική σου συνείδηση, τη δική σου πτώση, αυτό σε συγκρατεί να είσαι επίκαιρη με του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει κάπου άλλο ο Χρυσόστωμο δεν έβαλε του αγγέλου να εξομολογούν κόσμο, αλλά έβαλε του ανθρώπου. Που είναι τη ίδια φύσεω, των ίδιων παθών, των ίδιων πειρασμών, και να δείξουν συγκατάβαση προ του ανθρώπου. Επίοικια. Και ότι δεν είναι σκέψα αυτά τα λόγια, σκέψεις, άκουσε τον Παύλο που γράφει και φιλοσοφεί αυτά. Γράφοντας λοιπόν στους Εβραίους έλεγε ο Παύλος, γιατί κάθε αρχιερείας λαμβάνεται από ανθρώπους και πίνει το αξίωμά του για τους ανθρώπους, για να προσφέρει δώρα και θυσίες, γιατί έχει την δύναμη να είναι υπομονητικός σε, σε εκείνου που βρίσκονται σε άγνοια και πλάνη, αφού και αυτός περιβάλλεται από αδυναμία. Και εξαιτία αυτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει θυσίες για αμαρτίες και για τον εαυτόν του πως κάνει για τον λαό. Είδε πως μας είπε πολύ καλά την αιτία για την οποία ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, αλλά άνθρωποι ορίστηκαν προϊστάμενοι στις εκκλησίες για να μπορούν να συμπονούμε με τους συνανθρώπους τους έχοντας τη συνείδηση των δικών τους αμαρτημάτων μέγιστη διδασκαλία ταπεινοφροσύνη. Άλλο να πάρεις έναν αρκομανή και να κάνεις κήρυγμα γιατί έκανες μεταπτυχιακά στην τοξικολογία και στην ψυχολογία και άλλο να σε πρώην αρκομανής που έβγες κατά. Αλλιώς προσαγγίζεις τα πράγματα. Διαφορετική είναι η διάσταση πραγμάτων. Αυτό όμω δεν αφορεί, αφορά λίγους. Αν έχουμε πραγματική αφορά όλους μας. Γιατί όλοι είμαστε στην πτώση. Και ο πατέρα και η μάνα και ο σύζυγος και η σύζυγο και ο παπά και ο χριστιανό και ο πρωθυπουργό και ο υπουργό και ο αναρχικό και όλοι είμαστε στην πτώση. Με αυτή την είναι λοιπόν δεν μα ενδιαφέρει ποιο έχει δίκαιο, μα ενδιαφέρει πώ μπορεί ο άνθρωπο να θεραπευτεί. Δεν μα ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια αντίληψη του τι είναι σωστό και τι λάθο. Αλλά μας ενδιαφέρει πως μπορούμε να αποκτήσουμε συμπάσχου σαν καρδία. Ο κοσμικός θέλει να μάθει ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Θέλει να μελετήσει τα πράγματα και να κρίνει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Στην πνευματική ζωή δεν μας ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο αλλά ποιο έχει αγάπη και ποιο δεν έχει αγάπη. Μας ενδιαφέρει πως μπορεί ο άνθρωπος να βρει την υγιάν του. Μας ενδιαφέρει πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει την ανάπαυσή του. Μας ενδιαφέρει πώς ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Και ο εκ δεξιών και ο εξ αριστερών. Οι χωρισμοί, το τεμάχισμα της ανθρωπίνης φύσεως είναι κατάσταση πτώσεως. Τεμαχισμός υπάρχει στα κόμματα, υπάρχει και στην εκκλησία όταν οι άνθρωποι είναι καλοί και κακοί. Δίκαιοι και άδικοι. Και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι δεν έχουμε συνείδηση ότι εμείς είμαστε μετέωροι γιατί τι σημασία έχει αν είμαι τέλειος ηθικότατος αν ακόμα δεν μου έχει απαντηθεί το ερώτημα της υπάρξεός μου από που έρχομαι και που πάω Τι νόημα έχει Τι νόημα έχει Ό,τι νόημα έχει ο Πάμπλουτος που δεν ξεπεράσει το θάνατο. Είμαι Παμπλουτος αλλά θα πεθάνω σε 20 χρόνια. Λοιπόν, είμαι τέλειος αλλά δεν ξέρω από πού έρχομαι και πού πάω. Αυτό είναι που μα συντρίβει. Και αυτό γιατί μα συντρίβει, Γιατί το να είμαι πλούσιος μπορεί να είναι και δικό μου κατόρθωμα. Το να γίνω καλός μπορεί να και αυτό είναι δικό μου κατόρθωμα. Το να νεκρήσω θάνατο δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Και να ξέρω που, από πού έρχομαι και πού πάμε ξεπερνάει αυτό Κάποιος άλλος πρέπει να μου απαντήσει Αυτός δεν μου απαντάει αν δεν είμαι φιλάνθρωπος Πώς θα μου δώσει φιλάνθρωποί αφού εγώ δεν είμαι φιλάνθρωπος Πώς θα μου δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα όταν εγώ δεν είμαι ευσπλαχνός Όσο λοιπόν αναβάλουμε την ευσπλαχνία Τόσο αναβάλλει και αυτός την απάντησή του Μα έκανα νηστείες, έκανα τριήμερα, έκανα 40 έκανα νηστείες. Τα κάνω για να μην κάμψω την καρδία μου. Τα κάνω για να είμαι ισχυρό, όχι για να ταπεινωθώ. Αυτό είναι το προβλήμά μας. Αυτές όλες οι ασκήσεις είναι πρακτικά βήματα για να, στρα, να, να στραπατζάρουμε εκούς την καρδιά μας. Να γονατίσουμε την καρδιά μας. Γιατί είμαστε τόσο αφελείς. Που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι γονατισμένη από μόνη της. Είμαστε τόσο μετέωροι άνθρωποι. Τόσο τραγικοι, και ο θάνατος είναι από κάτω μας. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε μελοθάνατοι. Και τιμοθάνατοι. Και αυτό δεν το ξέρουμε. Και ζούμε μια ψευδαίσθηση. Και, και ζούμε ένα θέατρο. καθένα ισχυρίζει κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Αναφέρει λοιπόν... Γιατί πραγματικά και αυτός περιβάλλεται, λέει, από αδυναμία και εξαιτία τη είναι υποχρήμιος να προσφέρει θυσίες για μαρτίες για τον εαυτότοπος και για το λαό. Αυτό λοιπόν και τώρα γίνεται γιατί στεκόμαστε κοντά στην ιερά αυτή τράπεζα και προσφέρουμε τη φοβερή θυσία και όπως για τα αμαρτήματα του λαού ζητούμε να συγχωρευτούν έτσι και για τα δικά μας παρακαλούμε και προσευχόμαστε και καιτεύουμε και για όλους προσφέρουν τη θυσία. Στη συνέχεια λοιπόν ο Άγιος αναφέρει το παράδειγμα του Ηλία, του προφήτη, πόσο ήταν σκληρός και στη συνέχεια πήρε την χάρη του ο Θεός, ταπεινώθηκε ο Ηλίας και πήρε αυτό το μάθημα. Αναφέρει μετά τον Πέτρο, τον Αρνητή και τον Παύλο και τα κάνει όλο ο Θεός, παίρνει τη χάρη του για να δείξει τι είναι δικό μας και τι είναι της του. Για να καταλάβουμε ότι όλο τη χάρη χάριτος και εξαιτίας τούτου είμαι υποχρεωμένοι, είμαι επικείς και φιλάνθρωποι. Όταν εγώ κρίνω τον άλλο απορριπτικά, σημαίνει τι? Ότι εφόσον απορρίπτω τον άλλο για κάτι, σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι σε αυτό. Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό που δεν έχω κάνει σημαίνει ότι είμαι τις δικές μου δυνάμεις, το κατόρθωσα, είτε με τη χάρη του Θεού. Αν είμαι τη χάρη του επειδή είναι χάρη, δωρεά, πώ μπορώ να κρίνω τον άλλο. Αν όμω είναι δικό μου κατόρθωμα, ε, να τον κρίνω. Άρα, το ότι κρίνω τον άλλο, στην ουσία, εμέσω πλήν σαφώ, παραδέχομαι ότι δεν χάρη του Αυτό δεν είναι. Η ύψη στη μορφή εγωισμού. Τι είναι αμαρτία. Είναι αυτά που φαίνονται, αυτά είναι χειρότερα που δεν φαίνονται. Γιατί αυτή η κίνησή μου αντί το άλλο δείχνει ότι εγώ υπερασπίζομαι την δική μου ικανότητα να μην είμαι στην πτώση. Γι' αυτό κρίνω τον άλλο. Η ικανότητά σου είναι η χάρης. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι έκανε ο Θεός με τους προφήτες και τους διδασκάλους όταν ήθελε να τους καλέσει σε αυτό το αξίωμα προτιμάζοντάς τους δημιουργώντας αυτή τη συνείδηση της χάριτος. Και αναφέρει λοιπόν στην περίπτωση του Ηλία επειδή λέει, ήταν φυσικό να υπερηφανευθεί από τα κατορθώματά του και να μην είναι πολύ υποχωρητικό στους πολλούς Κοίταξε τι κάνει ο Θεός. να αφήνει να γυμνοθεί από τη χάρη του για να φανεί δική του αδυναμία. και αναφέρεται ενώ με την προσευχή του ήρθε η βροχή κλπ. Δίνει πρώτα τη χάρη και μετά τι κάνει ο Θεός. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους αυτών η γυναίκα το αχάω. Τι έστειλε στον προφητηλία. Πορνίδιο το λέει και ευκαταφρόνητο και του είπε «Αυτά να μου κάνουν θεοί και αυτά να μου δώσουν αν δεν παραδώσει την ζωή σου αύριο σε θάνατο. Τη ζωή ενός από τους ιερείς αυτούς. Και φοβήθηκε λέει ο Ηλίας και έφυγε βαδίζοντα δρόμο 40 ημερών. Μπροστά στη γυναικάριον το βάλει στα πόδια. Τι λοιπόν η ψυχή εκείνη λέει που έφθανε στον ουρανό αυτός που παρέβλεπε όλο τον κόσμο που περιφρόνησε τόση μεγάλη πείνα και επαναστάτησε εναντίον βασιλιά τόσο του Ιρανικού, που έκλεισε και άνοιξε τον ουρανό, που τη μια φορά κατέβασε βροχή και την άλλη φωτιά, που καταπάτησε τι ανάγκε τη φύσεως ο απτόητο, ο θεραλέο παντού, αυτό ξαφνικά, ύστερα από τόσα κατορθώματα, ύστερα από τέτοια παρησία, δεν άντεξε την απειλή με λόγια μια κόρη πόρνη. Αλλά τρέπεται μετά από όλα αυτά σε φυγή και γίνεται εξόριστο γραπετεύει στην έρημο και βαδίζει δρόμο 40 ημερών άραγε ποια ήταν η αιτία δεν ήταν την αιτία αφαίρεσε ο Θεός την χάρη του από Αυτόν και φάνηκε η αδυναμία της φύσης έδειξε τον προφήτη έδειξε και τον άνθρωπο για να μάθουν ότι και αυτά που έγιναν τότε ήταν έργο της χάρη. και τα έκανε αυτά για να τον κατασ... γιατί τα έκανε όλα αυτά για να τον καταστήσει συγχωρητικό στους πολλούς. Αφαιρώντας και εμποδίζοντας τον εγωισμό που προέρχεται από τα κατορθώματα. Τι ωραία που τα λέει. Τι ωραία και τι απλά. Ο εγωισμός λέει που προέρχεται από τα κατορθώματα. Ποια ηθική του κόσμου μιλάει για εγωισμό κατορθωμάτων. Τα κατορθώματα είναι δεδικαιωμένα. Τελείωσε. Η πνευματική ζωή μπορεί να τα θεωρεί αυτά στην ψυχή μας. Όταν μας οδηγούν στον εγωισμό. Καταλάβατε γιατί κάποιες φορές η καρδιά μας είναι κρύα και κάποτε είναι κενή και κάποτε δεν είναι αναπαυμένη. Καταλάβατε γιατί έχουμε, δεν έχουμε ειρήνη και έχουμε ταραχή στην ψυχή μας και στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Δεν τα κρίνουμε με αυτά τα μέτρα. Τα κρίνουμε τα δικά μας μέτρα, τα κοσμικά μέτρα. Ό,τι λοιπόν σκεπτόταν, λέει κάποιο. εγώ. Ένα παιδί να πάρουμε. Εγώ δεν είμαι σαν τον αδελφό μου πάτερ και αυτό το κάνω και το άλλο κάνω και τους γονείς, μου, γονείς μου βοηθώ και στη δουλειά μου είμαι εντάξει και πάντα προσεύρα στο σπίτι και αρέσει και κρίνει. Πολύ ωραία, έχει δίκιο κατά τα κοσμικά. Ε. Όμως μελέτησε ποτέ αυτό το παλικάρι ή αυτή η κοπέλα οποιοςδήποτε οποιοδηποτε τότε ήταν αυτά τα πράγματα ήταν εξητίας της χάρητος του Θεού. Θα μπορούσε να ήταν άρουστος. Θα μπορούσε να έχει ψυχολογικά προβλήματα Θα μπορείς να έχει χίλια δύο προβλήματα Να μην έχει όρεξη να κάνει Να είναι γεμάτο από ακεδία Τότε κάνουμε τέτοια δεν είναι του Θεού Δικό μας είναι Και αυτός που δεν κάνει τέτοια Ξέρουμε τι προβλήματα έχει Στην προσωπικότητά του Ξέρουμε τι δυσκολίες Όταν έχουμε αγάπη μπορούμε να μαθούμε Αν δεν έχουμε αγάπη ποτέ δεν θα μαθούμε Αν δεν έχουμε αγάπη θα κρίνουμε μόνο με τη λογική Και θα τα Θα αν όμως βγούμε από τον εαυτό μας τότε μπορούμε να καταλάβουμε και μπορούμε να δώσουμε προϋποθέσεις και στον άλλο να ξυπνήσει από αυτή την πτώση του, από αυτή την ακηδεία του και να ενεργοποιηθεί. Ότι λοιπόν σκεπτόταν και φανταζόταν μεγάλα πράγματα για τον εαυτόν του και ότι ξεσηκωνόταν εναντίον των άλλων όλων θα σα προωσιάσουν μάρτυρα αυτόν τον ίδιο. Όταν ήρθε σε αυτόν ο Θεός και τον ερώτουσε για την αιτία της εκεί και λοιπά και λοιπά να μην ταλαιπωρούμε θέμα αυτά. Επειδή λοιπόν και όταν έφερε την ξηρασία επέμενε να μεγαλώνει την τιμωρία και επειδή ύστερα από αυτά είχε μεγάλη ιδία για τον εαυτόν του γιατί τάχα μόνο αυτός βρισκόταν επάνω στη γη Θεοσεβής τον αφήνει να καταλάβει την δική του αδυναμία πληροφορώντα το για το πλήθος που διασώθηκε. Και με τα δύο αυτά τα ταπεινώνοντα την ψυχή του και πείθοντά τον παντού να σκέπτεται με μέτρο να είναι συγχωρητικό. Δέστε κουβέντα που χρησιμοποιεί ο Χριστό όμω παρακάτω. Και να συνδυάζει την φιλανθρωπία με τον ζήλο. Ζήλο σημαίνει τι? Να διαφυλάξουμε το ορθόν, να διαφυλάξουμε την ακρίβεια. Να πούμε ποιο είναι το λάθος. να το τονίσουμε το λάθο, να καταδείξουμε το λάθο, αλλά με φιλανθρωπία. Δηλαδή τι? Και αυτή είναι η στάση. Αναφέρουμε εδώ το παράδειγμα που ο Απόστολο Παύλος στον Εμομύκτη τη Κορίνθου, ή σε ένα εμπορικό κέντρο, εκεί την εποχή εκείνη γίνονταν διάφορε ασωτείε. Έρχονταν στα εμπορικά κέντρα, συνήθω αυτό συνέβαινε. Και υπήρχε περίπτωση του Εμομύκτου. Πού τι γίνεται, όταν μαθαίνει ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Φέρεται με πολύ σκληρότητα ο Απόστολο Παύλος για να προστατεύσει τον κόσμο από την, φθώρα, από την πτώση και τον παραδείγει στον Σατανά αυτόν. Κάποιος μπορούσε να πει, μα τι μας δηλαδή ρε παπά μου τώρα, αυτή είναι η αγάπη, ο Παύλος δίνει τον άλλο στον σατανά. Τον δίνει όχι για την επιθυμία του, για να σωθεί δι' αυτού του τρόπου, να συνέλθει, να συνειδητοποιήσει η πτώση. Η φιλανθρωπία ακολουθεί τη συνειδητοποίηση τη πτώσεω. Εάν η φιλανθρωπία προηγείται τη συνειδητοποίηση της πτώσης, τότε μονιμοποιείται η πτώση. Εάν λοιπόν η φιλανθρωπία προηγεί το της μετανοίας, δεν θα οδηγεί το άνθρωπος στη μετανοία. Εξαιτίας της ανοριμότητάς του. Εξαιρείς πτώσεις, έρχεται με αυτήν την αυστηρότητα ο Παύλος και παραδίδει, και τον αναφέρει σε όλη την εκκλησία, την τοπική εκεί, παραδίδει τον ημωμήκτη στον σατανά. Και όταν λοιπόν αρχίζει να μετανοεί ο ίδιος, και να υπάρχει ο κίνδυνο να καταβραχθεί από τον διάβολο που έχει ενισχυρότατον όπλο ο διάβολο, την απελπισία και την απόγνωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου. Δεν είναι η αμαρτίσμα στο όπλο του. Είναι η απελπισία στο όπλον του διαβόλου. Λοιπόν, όταν έρχεται η διαδικασία τη απελπισία, αμέσω παρακαλεί όλου του χριστιανού να το προσεγγίσουν με φιλανθρωπία, με αγάπη, να τον αγκαλιάσουν. Για να μην μα τον κλέψει, ο διάβολο, λέει ο, ο, ο Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, υπάρχει ο ζήλος του να φανεί το πρόβλημα, υπάρχει η φιλανθρωπία για να θεραπευτεί το πρόβλημα. Στη συνέχεια από την... αναφέρονται από την κοινή διαθήκη παραδείγματα του Αποστόλου Πέτρου. Θα διαβάσουμε λίγο δεν και θα μπει στην ερώτησή σου, για να μπούμε και στο πνεύμα τη κοινή διαθήκη. Αναφέρει λοιπόν όπως ο Μωυσής λέει και ο Ηλίας από την παλία δική αναφέρει τον Πέτρο και τον Παύλο Όταν δηλαδή γυμνώθηκε από την χάρη φάνηκε και η δική του αδυναμία γιατί στερήθηκε την κηδαιμονία του Θεού Και τον άφησε ο Θεός να πέσει τον Πέτρο Ε; Επειδή και αυτόν ε... γιατί τον άφησε να πέσει ακούστε τώρα τι μας δουλεύει ο Θεός Και τον άφησε ο Θεός να πέσει για ποιον λόγο τώρα φανταστείτε εσείς επειδή και αυτό είναι πρόκειτο να τον κάνει άρχοντα ολόκληρης οικουμένης. Και έγιε με αυτό είναι το, έτσι το διδάσκεις εσύ Θεέ το να αφήνεις να πέσει ώστε ενθυμούμενος τα δικά του παραπτώματα να συγχωρείς το εξής τα παραπτώματα εκείνου που πέφτουν στην αμαρτία. Και ό,τι αυτά δεν είναι σκέψεις δικέ μου, άκουσε τον ίδιο τον Χριστόν που λέγει Σίμων, Σίμων Πόσες φορές ζήτησε ο σατανάς να σε κοσκινήσει όπω το σιτάρι και εγώ προσευχήθηκα για σένα για να μην συγκαταλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδελφούς σου. Αυτή την αμοιβή δώσ' μου λέγει για την βοήθειά μου σε σένα γιατί αν δεν απολάμβανες τη δική μου πρόνοια δεν θα μπορούσες από μόνο σου να αντέξεις την επίθεσή του». Και κατανόντας λοιπόν τα δικά σου να γίνεσαι και στου άλλους συγχωρητικός. Γιατί το στήριξε αυτό σημαίνει. Εκείνους που κλονίζονται στήριξε τους δείχνοντα συγκατάβαση. Απλώνοντας το χέρι φανερώντας μεγάλη φιλανθρωπία. Και αναφέρει μετά το παράδειγμα του Παύλου. Για να μην έχουμε λοιπόν καταλήγει πεποίθηση στους μας λέγει. Αλλά στον Θεό που τους νεκρούς. Και αυτό που λέγει σημαίνει το εξής, να μην έχουμε ιδέα για τον εαυτό μας, να μην υπερηφανευόμαστε για τα κατορθώματά μας. Αυτό προχωρώντας το λέγει ο καθαρά και συνεχίζει και άλλα. λέγεται δε σκηνά. Λοιπόν, ο κετώνς που θα τελειθούμε είναι η αγαπή φιλανθρωπία. Πολλές φορές όμως η φιλανθρωπία δεν συνοδεύεται από φιλοθεία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εννοείς, μάλλον, αν κατάλαβα καλά, μια ανθρώπινη κίνηση αγάπης προς κάποιους που ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στον Θεό. Ο Θεός ξέρει. Ένα. Αν το προσεγγίσουμε με μια δική μας λογική, ανθρώπινη, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Ότι είναι απαραίτητο η φιλανθρωπία να συνδέεται με την φιλοθεία, γιατί από εκεί παίρνουμε αγάπη και δίνουμε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Γιατί ε, ε, ε, αν δεν παίρνουμε αγάπη θα έχουμε κάποια όρια στην φιλανθρωπία μας. Και κάποια στιγμή θα κουραστούμε, θα εξαντληθούμε, θα νιώσουμε αδικημένοι, γδαρνμένοι και θα αρχίσουμε μετά να βρίσκουμε γιατί τσακωνόμαστε και να βγάζουμε πολύ θυμό και αποθυμένα. Υπάρχει περίπτωση, ό, αλλά, έτσι το καταλαβαίνει αυτό ένα στοιχείο είναι αυτοκράτατο δεύτερο όμως θα μπορούσα να πούμε και αυτό έστω και αυτού του είδους η φιλανθρωπία και χωρίς πίστη στον Θεό κάτι είναι το αποδέχετε υπολογίσουμε <laughs> πονάω πολύ πονάω πολύ. δεν είσαι αφιλόθεη αφιλόθεη είσαι ξέρετε εσείς ξέρετε που ξέρω εγώ ξέρετε, ξέρω. <laughs> λοιπόν ε, επομένως κανείς μπορεί να, το, να πει ότι ε, η, η, η, η φιλανθρωπία που δεν έχει φιλοθεί, δεν παίρνει με χάρη από τον Θεό, έρχεται μια κούραση, έχει κάποια όρια, μας βγαίνει ένα θυμός, νιώθουμε αδικημένοι και θέλουμε ανταπόδοση, θέλουμε ανταπόκριση. Υπάρχει περίπτωση όμως κανείς που δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Εκεί πιστεύω ότι μυστικά ο Θεός φωτίζει την ψυχή για διαφόρους λόγους, δεν μπόρεσε να έχει μια σχέση όπως την φανταζόμαστε εμείς με τον Θεό ο άνθρωπος και βρίσκει άλλους τρόπους ο Θεός να τον προσυγγίσει και να τον φωτίσει και άρα αυτή η ψυχή μυστικά μπορεί να φωτίζεται από τη χάρτη του Θεού και άρα ανεπίγνωστα να αν είναι φιλόθεος και φιλάνθρωπος. Ανεπίγνωστα. Πολύ. Δηλαδή για τον Θεό και την κρίση του το παραπάνω η αγάπη στον πλησίον ή αγάπη στον ίδιο του Θεό το ίδιο είναι δεν ξεχωρίζει ο Θεός τον εαυτόν του από τους άλλους αν το ξεχώριζει θα ήταν πρωθυπουργός, δικαστής, μπαμπάς, μαμά δεν θα ήταν Θεός είπαμε ότι η φιλανθρωπία για να είναι πραγματική πρέπει αρχικά να σεβόμαστε τον εαυτό μας την δικιά μα σύμπαρξη και μετά να είναι αληθινή η φιλανθρωπία μας Συγγνώμη, να σεβόμαστε τον εαυτό μα. Ναι. Όταν όμω γνωρίζει την κατάστασή σου και τι αμαρτίε σου, που ο εαυτό δε, δε σου δεν σου έβγαλε καν σεβασμό, δηλαδή. Λέει ο Πολύκαρπο: Είπαμε ότι προηγείται τη αγάπη και της φανταρρύπηση προ του άλλου η φανταρρύπηση προ τον εαυτό μα. Όταν όμω γνωρίζουν τα χάλια μα, δεν έχουμε πιστο... εκτίμηση του εαυτού μα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Όταν λοιπόν αυτό είναι η κοσμική έννοια του λάθους, η ηθική προσέγγιση ο κόσμος λέει, έκανες αυτό, Η τελειόμενο είσαι χάλια και μέχρι εκεί η πνευματικότητα λέει, έκανες αυτά, μετανοείς, γίνεσαι άγγελος εάν πιστέψω στη δύναμη της μετανοίας και της χάρητος του Θεού πιστεύω και στην αξία που μου δίνει ο Θεός και άρα δεν μένω στην πτώση μένω στην μετάνοια δεν ασχολούμαι με την πτώση, ασχολούμε με το έλεος του Θεού και έτσι αποκτώ μια αίσθηση προσωπική αξία η οποία μεταδίδεται και προβάλλεται και στου άλλου. Έτσι δεν είναι. Αλλά και κατά λόγο η πτώση μα είναι μια γενικότερη κατάσταση. Αυτό που είπαμε ότι δεν ξέρουμε πού έρχομαστε και πού πάμε. Η πτώση είναι εκεί, δεν ξέρουμε τι μα γίνεται. Όταν έχω αυτή τη γνώση, αυτό με συντρίβει. Και νιώθω και δέστε τι σημαντικό είναι αυτό. Το ότι δεν ξέρω από πού έρχομαι και πού πάω Αυτό είναι ερώτημα που αφορά όλους Δεν είναι δικό μου μόνο ατομικό Είναι για όλους αυτό το ερώτημα Και περιμένω απάντηση για όλους Και αυτό το ερώτημα με συνδέει με όλους Και με κάνει φιλάνθρωπο προς όλους Αλλιώς έφτιαξα τις οχυρώσεις μου και Χωρίζω από τους ανθρώπους Δεν με ενδιαφέρει ο άλλος Κρίνω τον άλλο, απορρίπτω τον άλλο Κατηγορώ τον άλλο Φόρμας αλλά δεν ζητάμε συγγνώμη για να καταλάβουμε αυτό, άγγελε Δεν ζητάμε συγγνώμη για να το καταλάβει αυτός Για διαπορά μας Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εύκολη τη συγγνώμη και δεν την εννοούμε με την καρδιά του και άλλοι την νιώθουν αλλά είναι ντροπαλή να το πούνε <σοποιηγένα> Ή άλλοι το λένε για <σοποιηγένα> λόγου τακτική. Αν το κάνει αυτό θα ξεθαρέψει και μου κάνει τα ίδια Για διαφόρους λόγου. Κάτι είναι πάντως και αυτό το εσωτερικό. Επειδή όμως δεν μπορεί να λειτουργούμε μόνο εσωτερικά, είναι καλό να βρούμε τη δύναμη, γιατί μας ταπεινώνει αυτό το πράγμα, να το λέμε και εξωτερικά. Ακεί να μην γίνεται συνήθεια. Είναι καλό να κρίνουν τους μπροστά του. Είναι καλό να κρίνουν τους μπροστά Έχει πολλές απόψεις, πολλές προσεγγίσεις αυτό που λέτε. Βεβαίω, η κατάκριση δεν έχει ελεγχθεί αν είναι μπροστά ή από πίσω. Η κατάκριση είναι πρόβλημα από μόνη τη. Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι όταν κατακρίνει τον άλλο μπροστά του είναι χιδεότητα ή είναι εντιμότητα. Διαλέγεται και παίρνετε. Χιδεότητα με την έξωθενόν τον άλλο ή εντιμότητα ότι δεν υποκρίνουμε και ελοπίσουμε απλώ κάποια πράγματα και μπορούμε έτσι να βρούμε καλύτερη δυνατότητα συνεννόηση και επικοινωνία. Είπατε ότι ο άνθρωπο μπορεί να θεραπευθεί μέσα στην εκκλησία. Όταν λέτε μέσα στην εκκλησία, θέλω περισσότερα συγκεκριμένα πράγματα να μου πείτε. Υπάρχουν άνθρωποι φωτισμένοι που μπορούν να σε βοηθήσουν. Ε, όταν κάποιο ζει σε μια περιοχή που δεν υπάρχει όπω είμαι εγώ τώρα, που δεν μπορεί να μπει ανθρώπου που μπορούν να τα τι κινήσει πρέπει να κάνει. Ε, μπορεί να έχει μέσα σου να συντριβεί, να στα ότι χτε, ότι θέλει να αλλάξει η ζωή σου. Ποιο <ΣΣ> είναι η Κυρία λέει ότι εγώ ζω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν στην Εκκλησία φωτισμένοι άνθρωποι και πώς μπορώ να θεραπευτώ εκεί στην Εκκλησία. Λοιπόν, πρώτον, τη θεραπεία δεν την κάνει ο παπά, ούτε ο άνθρωπος, την κάνει ο Θεός. Όταν λέμε Εκκλησία, σε ποιο μέρος της Εκκλησίας δεν είναι ούτε ένα άρχικο, ούτε... κυρίως δεν ούτε ιερό. Είναι το σώμα του Χριστού. Όταν η ψυχή αναφέρεται στο σώμα του Χριστού, στο θεσμό της Εκκλησίας, στο μυστ στο μυστή της μετανοίας ιερουργείται η συγχώρεση και η θεραπεία του ανθρώπου. Δεν κάνει το μυστήριο και όλη τη δουλειά ο παπάς. Δεν, δεν, όταν ιερουργεί ο ιερέας δεν λέει σε ποιό ψωμί και πίσω Ο Θεός ποιεί τα μυστήρια. Δεν λέει σε συγχωρώ. Ο Θεός συγχωρεί. Ο Θεός και συγχωρεί και τρέφει και θεραπεύει. Ο ιερέας ένα απλό όργανο του Θεού είναι. Ένα αυτό. Δεύτερο, μπορεί κανεί βεβαίω να πει ότι θέλω και κάποιο ζωντανό άνθρωπο μου λέει πέντε πράγματα που μπορεί να έχουν του ορίζοντε. Εάν ο Θεό δεν οικονόμησε έτσι, θα σα το οικονόμησε αλλιώ. Δεν είναι άδικο ο Θεό. Μόνο διάθεση να υπάρχει. Ταπείνωση να υπάρχει και ο Θεό θα τα δώσει. Ένα. Δεύτερο, δεν είναι μόνο ο θεραπευτή ο παπά. Γιατί ρίχνουμε το παλάκι σε έναν. Όλοι δεν είμαστε αδελφοί μεταξύ μα. Αν υπάρχει τα ταπεινή διάθεση, και από ένα μικρό παιδί μπορεί να ακούσει το θέλημα του Θεού, και από έναν αγράμματον άνθρωπο ή από έναν μαρτωλό άνθρωπο, ένα κουφό μπορούσαμε να πούμε. Ο Θεό, επειδή δεν έχει περιορισμού, εάν εσείς έχετε πραγματική διάθεση για κάτι, κάτι προσευχή σα, και ρωτήστε τον πρώτο τυχόντα που θα βρείτε να σας πει τη γνώμη Του. Μπορεί εκείνη, δι' να μιλήσει ο Θεός. Εκείνη και τζάμπα. Ναι, γιατί ο Θεός ως καρδιογνώστης βλέπει την καρδιά που εκεί... Είναι η έννοια της αμαρτίας είμαστε, είμαστε Συγγνώμη είμαστε Όχι πάντα είμαστε. Και να είμαστε καλοπροαίρετοι Είμαστε και εγωιστές Και επισματάριδες Και επαναστατούμε Και κάνουμε ανταρσία του Θεού Γιατί θέλουμε καθόλου την ζωή μόνοι μας Οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα Δεν είναι κακοπροαίρετοι Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι είμαστε καλοπροαίρετοι Αλλά ανταρτάκια δεν θέλουμε να υποταχθούμε στην αγάπη του Θεού. Θέλουμε να γίνουμε εμεί Θεοί. Θέλουμε εμεί να καθορίζουμε τη ζωή μας. Θέλουμε εμεί να έχουμε τον έλεγχο του εαυτού μα. Και μάλιστα θέλουμε να κάνουμε κι εμεί κουμάντο στον Θεών. Είμαστε καλοπρόρετοι όλοι, αλλά θέλουμε να κάνουμε κι εμεί κουμάντο στον Θεών. Δεν παραδεινόμαστε στην αγάπη του. Είναι το δεύτερο του καλλιτεχνικό ψευδόνι. Να μην την ξεπεράσει. Κάτσε πρώτα να φτιάξει, κάνουμε αγώνα να την φτιάξει, να ξεπεράσουμε κιόλα. Πρώτα να αγαπήσει τη γυναίκα σου, να την αισθανθεί η γυναίκα σου, το παιδί σου το αγαπήσει, να μην τα ξεπέρασε παρακαλώ. Κάνει του αγώνα. Αγάπησε τα, ζήσε τα για να μπορεί σιγά σε να και του άλλου. Δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι ανταγωνιστέ ούτε με το Θεό ούτε με του άλλου. Είναι δρόμο όχι για να του ξεπεράσει, αλλά για να αγαπήσει και του άλλου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να, να κινούμε. Αυτή είναι η συμβολή μα η η προσέγγιση μα. Να μην επηρεάζεται από εγωισμό συγγενεία και ψέματο, αλλά να μπορούμε να μεταφέρουμε. είσαι για άλματα εσύ. Κάτσε πρώτα τα σιγά σιγά, λίγο λίγο. Μην βιάσετε, θανάσαι. Είναι γυναίκα σου εδώ. Μην τη το πείτε. Λοιπόν, την επόμενη δεύτερη, α, δεν έχουμε την καθαρά δόξα το Θεό. Να τα πειτέξι καθαρά. <laughs> Διευκοντον αγιού Πατέρων, ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός σου μονελέσιν και σου σωνιμάς.